Έλα, Αποστολή! Έλα! Λοιπόν, πήγα να πληρώσω το ενίκιο σήμερα πρώτου του μήνα. Μπράβο, μαφιά. Ναι, πήγα έτσι να κάνω. Πήγα το πλήρωσα το ενίκιο πρώτου του μήνα σήμερα. Έδωσα 12 ρεπό και μου έδωσε 6 ώρες ρέστα η ψηπητονική μου. Πολύ καλά είναι. Δεν σου ζήτησε και τα κλειδιά μαζί. Κανονικά. Α, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Θα μπορούσα να πληρώνω κι εγώ με ρεπό αν περνούσε. Ξέρω εγώ. Άνετα. Πέστη. Άνετα. Μισό λετάκι πέστη. Θα λείπω από το σπίτι 8 μέρε το μήνα πέστη. Δεν φτάνει αυτό. Α, ναι, σωστά. Σωστά. Εγώ σου είπα ότι κι αλλιώ ο ναυτικό είμαι. Ε. Ναι, ρεπό αρκετά από το εγώ, σπίτι. Ω, τι ναυτικό. Πε θα πληρώνω ανάλογα με το όσο είμαι εδώ. Τα άλλα είναι η πληρωμή. Προ... Λοιπόν, ρεπό λοιπόν 6 μήνε που είμαι μπαρκαρισμένο. Μπράβο. Και του άλλου 6 μήνε δωρεάν. Και του άλλου 6 μήνε δωρεάν. Σωστά. Και θα έχω τσάμπα σπίτι. Αυτά είναι οι Νομίζουμε πριν από αυτόν γι' αυτόν. Όλα είναι θέμα συμφωνία, τα έχει α... α... α... α... Ά... πει ο α... χαρτιάκι. Αυτό είναι θέμα συμφωνία. Μ... Ε... Δηλαδή μπορεί να α... θέλει μια πλευρά και να μην θέλει άλλη. θέλει Καμαίλιοδό, τι κάνω εγώ. Είναι θέματα συμφωνία. Έχει πει ο χαρτιδάκι και μπορεί να συμφωνεί άνετα. Έτσι. κι Έτσι. Μπορεί να άνετα, καλή θέλησει να υπάρχει και μπορεί να συμφωνεί το λιοντάρη με την αντιλόπη. Δεν υπάρχει καλή θέληση, όμω στο έντον πρόβλημα. Ε, ναι, αυτό τώρα το λιοντάρη δεν έχει καλή θέληση, αυτό το κακό. Η αντιλόπη δεν έχει καλή θέληση. Το λιοτάρι έχει. Το λιοντάρι πάντα, κυρίω έχει. Ποιο ο Λιοντάρη έχει καλυφθεί, Πάντα. Τέλο yeah. πάντων. Yeah. Αν να χαθούν τα ψυχάματα, <laughs> ο Μιθριδάκη του έφταγε. <μυθρινά> Έλα, Έλα <μυθρινά> Γορίνα μου. Έλα. Να σου πω τώρα κάποιο που στάρει τα φράγκα και τον νοιάζουν αυτά μόνο αντί για παραδόξα, το το λέμε ρεπαδόπιστο. Α, Καλά δεν τράπει να πα να το πει αυτό. Για άλλο πήγα να σου πω ότι αυτό ο Χατζηδάκη για τα ρεπού σκοτώνει και τη μάνα του, αλλά ήταν ακόμα χειρότερο. Ρέντα σήμερα, και δεν είναι καν Πέμπτη. Είσαι επαρκώ κακό, μπράβο. Κάνει γι' αυτό, για το επάξεις του λαού. Ναι, ναι, ναι, όχι. Θα μπορούσες να πεις και το για τα ρεπό κάνεις όλα, για τα ρεπό δε μ' Για τα ρεπό κάνεις όλα, για τα ρεπό δε μ' αγαπάς, μα θα'ρθει η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Αυτό είναι καλύτερο να περιμένω το κάτι εσείς σε κάποιο φιέρωση, κάπως θα το φτιάξω το σε άλλους. Αφού έχεις πάρει τη φόρα, δεν θα μας κλέβω τη δουλειά. Ε, όχι, ναι, αμαρτή Λοιπόν, να σου πω ένα τελευταίο θέλω. Για τη δημοσκοπησούλα που βγήκε αυτή τη τελευταία, που μισοτάκι παίρνει 58% σε όλα, 68, 78% κτλ. Και ο Υπουργό μέχρι να δει σε Έλληνα και όλα αυτά. Είχε και μια δημοσκόπηση, είχε και ένα ακόμα μέσα, δεν το είδε ένα έτσι Έλληνα για τον Πούτο που είχε. Το είχε μέσα στη δημοσκόπηση. Δηλαδή είχε 35% ένα, 25% ο άλλο, 15%, 5%, 3% ξέρω εγώ η ανεξάρτητοι Έλληνε, ποιοι είναι αυτοί Και δίπλα 1,3% ο Κατσετιάρη. Να φαίνεται Στην πάρα. Ε, το χτίζουν. Αυτό σιγά φυσικά. σιγά σου λέει: Αυτό σε δύο χρόνια θα βγει. Α έχουμε μια καβάτζα. Αμπράβο, αυτό να κοιτάμε, παιδιά. Μην κοιτάτε τι βγάζει ο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκη θα είναι πρώτο πρωθυπουργό τη χώρα για τα επόμενα 15 χρόνια. Να το βγάζουν δημοσιοποίηση. Ακόμα και όταν θα έχει φύγει στο εξωτερικό. Απλά να κοιτάμε και τα υπόλοιπα τι βάζουν και τι δεν βάζουν. Ετοιμάζουν Κασιδιάρη για να γίνει αναβαπτισμένο πλέον πατριώτη χωρί το να ζει, στο πατρι... να ζει στο μπροστά. Αυτό. Σοβαρή Ένα χρυσή παιδιά. αυγή και χωρί να γιατί μίασμα τη φυλακή. Θα είχε κτίσει την ποινή του, θα είναι καθαρό Το λάθος του το πλήρωσε θα λένε Υπάρχει Λοιπόν θα χάσει, έχει μπει όλη η Χρυσή Αυτή στη Νέα Δημοκρατία τώρα και έχουνε, θα παρεξηγηθούν Μόνο αυτό είναι που τους βάζει λίγο Ναι τώρα μπήκαμε τέλος, τέλος πάντων Έλα για. Έλα! Έλα! Εδώ κοδώνει! Μπατσιγουρούνια δολοφόνη! Πού είσαι εσύ, χάθηκα! Πού είσαι στο διάλογο, εγώ σου είχα ότι ε... σε πετσοκόψανε! Είχα μπλέξει με κάτι σεξόχαπα εδώ πέρα και δεν προλάβαινα να σε πάρω. Πολύ πιστολή ρηπεύτη κάτω στην άφηνα, ατέξα το κάνατε! Για μαζευτείτε! Χόλιγουτ γίναμε, παιδί μου! Χόλιγουτ! Παρόλο που. Είπανε είχα... θα ανοίξουν είχα... για τι ταινίε τα δικαιώματα και αυτά, να... για να διαφημιστεί ο τόπο και για του οίκου μόδα και πριν ανοίξουν το κάναμε Χόλιγουτ να φτιάξουμε κλίμα. Παρόλο που όλε οι κυβερνήσει πήσανε στη φυλακή όλε οι τρομοκρατικέ οργανώσει. Έτσι, καθάρισε ο τόπο. Κι αρχάρισε Ναι, ναι, ναι, καιρό τώρα. Λοιπόν, χαιρετίζουμε το φίλο μου το Χρήστο. Απ' τα από τα χωριά του Σαββαρίου. Αυτό τι είναι το boyfriend. Αυτό να μην σε νοιάζει, είναι κάτι καινούριο. Ω, oh, new boyfriend. <laughs> Άντε, <laughs> έρχομαι <laughs> να ορθοποδήσει. Γεια. Yeah. Yeah. Γεια σου, Τόλι. Γεια σου, Ακουστόλη μου. Όταν ο κουνούμανο είναι. Γεια. Όσο μπροστά ήθελε, φίλε, χαίρομαι πάρα πολύ που θα ακούω. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα ακούω. Την άλλη φορά το χαρτιδάκι να τον χτίσουνε τον καραγκιόζη. Είπαμε ότι οι οικοδόμοι θα του γάμψουνε και πρέπει να του γάμψουνε γιατί αυτό το έκτρομα πρέπει να φύγει από. Ωραίο γούστο για αυτή η οικοδόμη πια. Ωραίο γούστο, ό,τι να είναι γάμψονε. Καλά κάνουνε, καλά κάνουνε. έχω μια απορία γιατί το. Το σκεφτόμουν το πρωί που του έβλεπα. Ρίχνω στην πόρτα αυτού του λεωπορίου. της εργοδοσίας, το πετό εγκαλούμε το χαζιδάκι το κύριε Υπουργό αν είναι πάνω να κατέβει κάτω, θα του δώσουμε και να να δει πως το πετό Αν την ώρα που τους την έπεφταν τα ΜΑΤ εγώ σου λέω, ωραία, είχανε μια μπετονιέρα εκεί πέρα, ναι. είχαν τη μεγάλη μάλλον, τη και μεγάλη του... με, τη με, με το σωλήνα. με το, σωλήνα, με το και του γυρνάγανε το πάνω στα ΜΑΤ, τα τσιμεντόνανε, θα ήταν εγκληματική ενέργεια. σε επίθεση και τι να κάνω και αναγκάσκα να μην Όχι ο Χρυσοχοήδης θα έχει προβλέψει αυτά δεν υπάρχει εγκληματικότητα σε μάδρες Δεν υπάρχει oh, διαφύλαξη τη ασφάλεια των πολιτών με διαρκή καταπολέμηση τη εγκληματικότητα. Εγώ, όχι, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ά, είμαστε ασφαλεί, που λέει και ο Βλοβέρδο να πούμε. Ε, είμαστε ασφαλεί. Αισθάνεστε ασφαλεί. Ασφαλείς. Υπάρχει κανένα που να αισθάνεται ασφαλή. Εμεί δεν πάμε με πετόνια. Άμα θα πάμε με πετόνια, θα του συμμετώσουμε όλου μαζί. Θα τον βέγκω την ταινία που λέει, Αντίστε καλά, λέει ήσυχα να μην σα χτίσω και τα παράθυρα. Και πάλι λοιπόν. θα καταλήξουμε την πετόνια, μην την πλαστιμάσα. Αυτή σου δίνει για να φά! Είπε τον Ιαραύν! Μην κατηγορά! Αυτή σου δίνει για να φάγ! Ακριβώ, γιασου λέει τον λάρα! Κομορ! Είχαμε καλό! Όλοι. Έλα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι. Και γιατί δεν το λε. Τον το Μπογδάνο τον κράζουμε, τον κράζουμε, αλλά είναι και ένα άλλο χειρότερο που τον έχουμε αφήσει το απειρόπλητο. Ποιον? Ο Τζένο. Τι πράγμα είναι αυτό. Α, τι πράγμα είναι. Τι πράγμα είναι. Ε, εκεί που σήμερα έπλεξε το εγκόμιο του Χρυσοχοίδη, πόσο καλό και εργατικό και δεν θυμάμαι τι άλλο Μα δεν να έχει θέμε. πει και ένα ψέμα, αλήθειε είναι αυτά. Δηλαδή αλήθειες θα αυτά. τον άνθρωπο που λέει αλήθειε για τον υπουργό. Ότι ε, και κατέληξε.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 Δεν μου λε, Γεια μου, στην ελευθερία μου. Είσαι φιλοσοφικό ποτέ σου. Συνεχώ, κυρίω σε περίοδου δυσκολιώντα. Α, ναι, Ναι, Ναι, Κατάλαβε. Λοιπόν, δεν μου λε. Εγώ φιλοσόφισα και βρήκα ποιε είναι οι διαφορέ του να σε κυβερνάει ο Κουκούλη Μητσοτάκη από το να σε κυβερνάει ο ποια είναι η διαφορά, Ρεφίλε. Ποια είναι. Ότι ο Μητσοτή κοίταζε να κάνει ασφαλιστική μεταρρύθμιση για να λύσει το συνταξιδωτικό με την έκθεση Σπράου, αν θυμάσαι. Ενώ τους δοσοδοκούλης του λύνει μια χαρά με τα εμβόλια. Ξεπαστρέφει το συνταξίδιο. Μα, ρε, ψαχμένο. είδες σαν ο άνθρωπο φιλοσοφεί πράγματα, είδες, σούπα; Η φέρνει πολλές απαντήσεις. Να σε καλά, πάντα τέτοια, καλή ελευθερία.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 Εσένα τι εισηγίζω τραβάς, θα σου πούμε τι τον ενδιαφέρει Ναι Αν Όχι, δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό είναι το πρόβλημα τη Ελλάδο αυτή τη στιγμή και πετάει για να φθάσει την πορδία ο Το μοναδικό πρόβλημα είναι αυτό. Ε, ποιο είναι το πρόβλημα τη Ελλάδο. Α, ο Μητσοτάκουλα το είπε. Ναι, σωστό. Εδώ στο είναι στο ε, δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο το Λαύριο τώρα, έτσι κι αλλιώ. Δεν είναι ότι φτάσανε, α πούμε, και στου αμπελόκυπου. Εγώ που δεν έχω αυτά τα, το διαδίκτυο, πέστε μέσα και ρίχτε όλα τα πινερίκια που υπάρχουν στον άνθρωπο να κάνω. Πω... Εσύ θα έπρεπε να έχει το διαδίκτυο. Διαδίκτυο βασικά, εσύ θα έπρεπε να έχεις διαδίκτυο, θα έσουν άλλος άνθρωπος. Θα, θα έχεις πέρα... πάει ψεκασμό σε άλλο level. Αλλά μπορούσε, ρε, θα, θα μπορούσε να έχω μου όσα ακούω και όσα βλέπω. Και σε σένα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Ε, ναι, γιατί είσαι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 Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, έτσι ξεκινήσαμε που επιτράπηκαν και τα live. αυτό τον παραλογισμό που δεν επιτρέπεται η μουσική, αλλά τα live επιτρέπονται. Και αυτό το Σαββατοκύριακο που μα έρχεται, 4, 5 και 6 Ιούνιου, με αφρομή και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντο, θα έχουμε κάποιε εκδηλωσούλε, εργαστήρια και live μουσική, πάντα για καθήμενους Αυτά αξιώ. έτσι κάπω σαν ενημέρωση. Και επίση να θυμίσω ότι στι 24 του Ιούνιου αυτό ο χώρο που τόσα όμορφα πράγματα έχει φιλοξενήσει και σε τόσα κινήματα. έχει, ας πούμε, βάλει ένα λιθαράκι, πληστηριάζεται και πάλι 24 Ιούνι και... Έτσι, για να μην βαριόμαστε. Ναι, ανοίγουν όλα, ανοίγουν και αυτά τα δυσάρεστα, Α, θα τα παλέψουμε όμως. Τέλεια, άντε, καλό αγώνα, να πάνε όλα καλά. Να σε καλά. Καλή το... αρχή στα καινούργια ξεκινήματα. Σε περιμένουμε, σε περιμένουμε.